Η Αθήνα Η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1834. Τότε ήταν μια μικρή πόλη με 10.000 κατοίκους. Σήμερα το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας μας κατοικεί σε αυτήν. Είναι το διοικητικό και το πνευματικό κέντρο της χώρας. Στην Αθήνα βρίσκεται η έδρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, η Ακαδημία Αθηνών, η Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αθήνα πήρε το όνομά της από τη θεά Αθηνά, που της χάρισε το σύμβολο της ειρήνης, την Ελιά. Στην αρχαία Αθήνα γεννήθηκε η δημοκρατία. Η πόλη των Αθηναίων υπήρξε το κέντρο της οικονομικής, πολιτικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης. Όλος ο κόσμος θαυμάζει τα μνημεία της. Εκατομμύρια τουριστών έρχονται για να δουν από κοντά την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα, το ναό που έχτισαν οι Αθηναίοι στα χρόνια του Περικλή ή το θέατρο του Ηρώδη του Αττικού. Στην Αθήνα υπάρχουν σπουδαία μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκι, το Μουσείο Κυκλαδικής Ιστορίας, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και άλλα. Οι σπουδαιότερε πλατείες, η πλατεία συντάγματο και η πλατεία Ομονίας έχουν πάντα κίνηση. Παντού βλέπεις ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν σε λεωφορεία, τρόλεοι, μαγαζιά, τράπεζες, θέατρα, κινηματογράφους. Στο σύνταγμα οι τσολιάδες φρουρούν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Πιο κεί το στάδιο, ο εθνικός Κήπο. Ψηλά στον απέναντι λόφο, ο Λυκαβητός, με το άσπρο εκκλησάκι του Α. Γιώργη. Και πώς μπορείς να πεις ότι ξέρεις την Αθήνα χωρίς να περπατήσεις μέσα στα δρομάκια της πλάκας και του θυσίου ή χωρίς να περάσεις από το Μέγαρο Μουσικής που τέλειωσε πρόσφατα και όλη η Ελλάδα καμαρώνει γι' αυτό. Η πόλη που συνδυάζει το παλιό με το καινούριο. Την αρχαιότητα με το σήμερα. Με την ιστορία της Αθήνας έχει δεσμού και ο Πειραιάς που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας και ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου. Η συγκοινωνία Αθήνα-Πειραιά γίνεται με λεωφορεία και με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Γιάννη, μήπως ξέρει πώ θα πάω στην Ομόνια. Θα πα στο σταθμό του Πειραιά και από εκεί θα πάρει τον ηλεκτρικό. Υπάρχουν πολλέ γραμμέ. Όχι, μόνο μία. Περνάει από την Ομόνια και κάνει τέρμα στην Κηφισιά. Και στην επιστροφή. Το ίδιο ακριβώ. Μόνο πρόσεξε. Να πα στη σωστή αποβάθρα για να πάρει το τρένο που έχει κατεύθυνση προ τον Πειραιά. Με ποιο άλλο μέσο μπορώ να φτάσω στην Ομόνια. «Αν βγεις στην Οδό Πειραιός, θα βρεις πολύ εύκολα τη στάση του λεωφορείου της γραμμής Πειραιά-Αθήνα. Κάνει και αυτό τέρμα στην Ομόνια». «Πόση ώρα είναι η διαδρομή» Μ, «Περίπου μισή ώρα, ανάλογα με την κυκλοφορία». «Αλήθεια. Έχεις δει τον Πέτρο τελευταία. Το έχω τηλεφωνήσει αρκετές φορές, αλλά τελικά δεν μπόρεσα να τον βρω. Είχα περάσει και από το σπίτι του, πριν δύο μέρε, αλλά έλειπε και του άφησα μήνυμα ή δεν το πήρε ή το έχει ξεχάσει. Ο Πέτρος δεν είναι και ο συνεπέστερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρεις, μου κακοφαίνεται, γιατί εγώ προσπαθώ να είμαι πάντοτε συνεπής. Αλλά να μη σε καθυστερώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Παρακαλώ. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Να μη χαθούμε.